«Ρέτιον Γουόλ, ο τυχώς έχει φωνή». Σας σημερα κυριες μου και κύρι, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο τίχου και στην ομόνιμη εκπομπή. Θα κάνουμε πάρα για κάμια ώρα και σήμερα ο Γιάννης Λαζάρο εδώ. Εσείς ε, με τον τρόπο επικοινωνίας μέσω email μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στη γνωστή διεύθυνση για να τα σχολιάζουμε, να μας τέλετε την αποψή σας, να τη μεταφέρουμε μέχρι ίσως να βρούμε τρόπο να μεταφέρουμε και διαδόσεις την αποψή σας. Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με, τα, με τους κομπιούτερες τους από την Αλεξανδρόπολη τη Δράμα, τη Κομωτινή την Κουζάνη, τη βέρια την Πτονεμαΐδα, την Κατερίνη την α, Νεμαία την Μελοπόννησο Γκουντε Μόργεν Γκουντε Μόργεν Ο φίλος μου ο Χάρης Γκουντε Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος, παρατηρεί ότι δεν υπάρχει σώσιμο από τη μουλη αλλά δεν ενδιαφέρεται και κανένας. Είναι η κοινή διαπέστωση, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ξάρω θα τα, τα είδες και χθες δηλαδή. Είδε χθε τη δουλειά που ξέρουμε καλά. Απ' αυτό δεν είναι δουλειά που κάνουμε. έτσι Αυτό είναι. Αλλά λόγια για να πιόμαστε, αγομπιστία. Είδε τι καλά την κάνουμε τη δουλειά. Εκεί που μαζώχνονται στα συνέδρια, στι κεντρικέ επιτροπέ, τίποτα άλλο δεν ξέρουν στη ζωή του. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ και πολλά, πολλά χρόνια, άπειρα χρόνια. Ο φίλο μου, ο, ο τρίφωνα, λοιπόν, μου λέει. Μου αρέσει, αρέσει, μου λέει το. Morgan, του χάρη, αλλά όπω του φαίνεται, ο σχεδιασμό να προσθέσει λέει και το σύντροφε και στην Ευρωπαία. Ναι, εντάξει, αλλά το πώ το θέλει τώρα ο Τρίποντα. Το, το θέλει με τον. Το, πώ θα το λέει ο στο Στύρκο, θα σου πω τώρα. Συνευρωπαίοι σύντροφοι και συντρόφισε, Ευρωπαίε νοικοκυρέ μου, εγάτε όλοι μαζί να αλλάξουμε το σύμπαν. Ναι, κάπως έτσι θα το έλεγε ο, ο Προπάτορας όλης αυτής της αηδείας. Κάπως έτσι λοιπόν, α, και μετά θα έπαιζε και φυσαρμόνικα. Και από κάτω τα πλήθη θα ορίονταν. Και μπρος Λεωνίδα για μια Ελλάδα νέα. Νάτε λοιπόν, κυρία μου και κύριε μου, αγαπητοί οι φίλοι Δήμητρα, αυτά που γράφεις είναι πάνω σωστά. Λοιπόν, ε, να τη Δήμητρά μου και φίλους και φίλοι Ελλάδα η νέα, από την, να το πούμε έτσι απλά, δηλαδή για να καταλαβαίνουμε στο μεταξύ μα εμεί οι παιδέξει που συμμετέχουμε σε αυτήν την εκπομπή πέρα από την κολάρα του και τη γόλεψή του, δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Βέβαια μαθημένη εδώ και πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια, στα παχιά λόγια, διότι τα παχιά λόγια που έλεγαν στις συντροφιές τους, δεν κόστιζαν τίποτε. Εκείνο που κόστιζε ήταν το άρμεγμα που έκαναν στην Ελλάδα για να καλοπερνάνε και το ίδιο κοστίζει και σήμερα. Μαθημένοι λοιπόν στα παρελθιά λόγια έχουν βάλει στην πάντα, κυρία μου και κυρία μου, κάθε σοβαρό πρόβλημα, κάθε πραγματικό πρόβλημα που ταλανίζει κυριολεκτικά το λαό Αυτές τις μέρες αυτούς τους καιρούς και καλοπερνάνε με συνέδρια, με κεντρικές επιτροπές, με δίθεν διαφωνίες και όλα αυτά τα πράγματα, διότι ως γνήσια κομματόσκηλα δεν ξέρω να κάνουν τίποτε άλλο, μα τίποτε άλλο. Και φυσικά οι καιροί τους έταξαν λέει να κυβερνάνε. Τώρα το τι κυβερνάνε μόνο αυτοί το γνωρίζουν. 7-8 ώρες καταλαβαίνεις τώρα κουβέντιαζαν 7-8 ώρες χωρίς να λένε τίποτε φυσικά έτσι έλεγα και χθες φαντάζεστε 7-8 ώρες κάποιοι μιας αρμοδιότητας ξέρω εγώ της υγείας, της παιδείας να ασχολιότανε με το θέμα και να λέγανε θα πάρουμε και 5-10 εδώ αργόμεστος που τους πληρώνουμε και θα πάμε να, να προσθέσουμε ένα λιθαράκι όχι να λύσουμε το θέμα να προσθέσουμε ένα λιθαράι Καταλαβαίνετε ότι κάτι θα προσφέραμε σε αυτόν τον κόσμο Όχι κυρία μου και γυρία. μου Εκείνο που κάναμε ήταν να πούμε πέρα από την καλοπέραση Και που είναι στα μέγαρα του Μάξιμα και αλλού Μας να κάνουν κεντρική επιτροπή Και έδωσε εξουσιοδότηση στον Τσίπρα Σιγά με τη δύνανε, Να υπογράψει το μύρο μνημόνιο Προσέξτε τώρα η ιστορία της διάσπασης, αυτά που λένε δηλαδή και φωνάζουν θέλοντας δεν θέλοντας και εμείς θα βάλουμε στην πάντα για λίγο τα σοβαρά προβλήματα και θα ασχοληθούμε με αυτή τη σοργελιάδα με αυτή τη σοργελιάδα την οποία παρακολουθούμε πραγματικά με ανοιχτό το στόμα Το θέμα λοιπόν της διάστασης είναι καθαρά στημένο Προσέξτε τώρα Αφού ο Λαφαζάνης α πούμε που αντιδρά στις διαπραγματεύσεις δεν κατέβασε για ψηφοφορία μια πρόταση. Οπότε η μοναδική πρόταση του Κιν Τσίπρα, Kim Κιν Γιον Τσίπρα, για το μνημόνιο ήταν η μοναδική προς Υπάρχει άλλη πρόταση από του Κιν στη Βόρεια Κορέα. Μόνο αυτή υπάρχει. <σχει> Τουλάχιστον στη Βόρεια Κορέα είναι και καθαρή η Δουλεύουν <σχει> και δουλεύουν τα εργοστάσια. Με καταλαβαίνεις έτσι. Λοιπόν, η μοναδική πρόταση λοιπόν του Κιν Γιόγγου Τσίπρα κατέβηκε λοιπόν για ψηφοφορία και η πρόταση για το μνημόνιο και για ψήφιση εκτάκτου συνεδρίου το Σεπτέμβριο πρόσεξε τώρα. Το Σεπτέμβριο θα ξαναμαζωχτούμε αφού θα υπογράψει ο Τσίπρα στα μνημόνια για να συζητήσουμε... Αν το μνημόνιο είναι καλό, οπότε μα έκανε να φωνάζουν κάποιοι αντάρτε στην αντιπολίτευση που δημιουργείται και όλα αυτά τα πράγματα. Κυρία μου και κύριε μου, στα χειρολογήσαμε μερικέ από τι αρλούμπε τι οποίε ξεστόνησαν κομματόσκυλα και δει υποτίθεται αριστεροί ε, άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή οδηγούν μια χώρα εκεί που την οδηγούν. Εκεί που την οδηγήσαν και οι προηγούμενοι και οι προ Φυσικά αυτά που ακούστηκαν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, χθε πώ το λένε, στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αν δώσει κάποιο λίγη προσοχή, δεν θα τα βρει ούτε σε συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, μα ούτε και στι Χρυσή Αυγή. Ναι, αν κάνει συνέδριο Χρυσή Αυγή, τέτοια δεν λένε. Προσέξτε <χεστάξτε> τώρα τι μα είπε ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα μα είπε η τακτική, υποχ... η τακτική υποχώρηση θα κάναμε η άτακτη χρεοκοπία και η Brexit. Μα το ίδιο ακριβώς δεν μας έλεγαν και οι Σαμαραβοενιζολοκουρέλιδες. <laughs> Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Δεν, είχαμε, δεν, έχουμε, δεν συνεχίζουν να πεθαίνουν άνθρωποι από την πολιτική των Σαμαραβοενιζολοκουρέλιδων. Δεν συνεχίζουν να πεθαίνουν άνθρωποι από την, την, την ίδια πολιτική. Ακριβώς τα ίδια μα έλεγαν κι αυτοί. Ακούστε τώρα τι είπε ένας μεγάλος, άλλος, μεγάλο μυαλό της αριστεράς. Ο και φίλη, Είπε λέει, ακούστε, ένα πολιτικό κόμμα συνθέτει, εξισορροπεί, δεν είναι αντανάκλαση κινηματικών διεκδικήσεων. Αυτό είναι η αριστερά. Ακούτε... Τι είναι η αριστερά κατά τον αριστερό φίλη, κατάλαβες, ε, εξισορρόπηση, γλύψιμο, προσέξτε, οπισθοχώρηση, σκύψιμο, υποδούρωση, η αριστερά. Δεν ήταν ποτέ κινηματική διεκδίκηση, δεν έκανε κινηματικές διεκδίκησεις, αυτό ήταν, τις κινηματικές διεκδίκησεις τις έκαναν α πούμε οι Ξέρω που η λεγόμενη δεξί, η δεν τις έκανε η αριστερά κατά το φύλι, διότι αυτό είναι η αριστερά να σκύβεις, να κάθεσαι προσοχή να υπογράφεις με λίγα λόγια να περνάς το στρατόπεδο το απέναντι και περνώντας το απέναντι στρατόπεδο αφού ξεφτιλίζεις φυσικά και αυτού που δεν καταλαβαίνουν τι ξεφτιλίζεις, όχι αυτού. Για αυτού που δεν καταλαβαίνουν το τι είναι αριστερά, ψευτιλίζει κάθε έννοια ανθρώπινη υπόσταση. Είναι άπειρα τα παραδείγματα των κυνηγών κεφαλών, οι οποίοι ω δούλοι ή οι ύπη λειτουργήσαν στην αριστερά και, και, και όταν ήρθε η οι λειτουργησαν στην στιγμή έδειξαν το πραγματικό του πρόσωπο. Ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο, κυρία μου, μου τη αριστερά, ο τη Δαγασάκη, ο Σουσλόφ, αυτός ήταν μια ζωή ο Σουσλόφ της ε, κατάστασης αυτής, τι μας είπε, ακούστε τώρα τι μας είπε, αν επιστρέψουμε στην αντιπολίτευση, δεν θα έχουμε την ευκαιρία ποτέ να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και τις αντοχές μας. Καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μυαλό του Δραγασάκη αυτή τη στιγμή. Δοκιμάζει τις αντοχές του του χώρου του δηλαδή, και τις δυνάμεις του, στο κεφάλι και στην πλάτη του Καρσίδη. Στα φέρετρα των αυτοκτονημένων, στη δυστυχία των ασθενών οι οποίοι είναι ουρές στα νοσοκομεία. Στη δυστυχία των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν επόμενο δευτερόλεπτο. Αυτοί όλοι τώρα οι τύποι, Αυτοί όλοι, χρόνια τώρα, φέρουν τον τίτλο του αριστερού. Καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου, κύριε αγαπητή μου. Ένα άλλο μεγάλο προσώπατο της Αριστεράς, έχει ένα όνομα της Σακελαρίδης, λέγεται, δηλαδή. τι μας είπε τώρα, ακούστε, τι υπόθηκε εκεί μέσα και φυσικά ποιος μας σηκωθεί να τους ρίξει γιαούρτι. Ή, το ίδιο του στο πετσί, το DNA. <ΣΣ1> μας είπε λοιπόν ο Σακελαρίδης, <ΣΣ1> υπογράψαμε, λαμβάνοντας υπόψη. Τις ηλικές συνέπειες που θα είχε η άλλη επιλογή στα λαϊκά στρώματα. Όπως καταλαβαίνεις, εάν δεν υπογράφανε, θα έλειπαν τα καρότα από την αγορά και θα πέφτεμε σε μεγάλη δυστυχία, αγαπητέ μου και αγαπητή μου. Έλαβε υπόψη του ο σα Σακελαρίδης και υπέγερψαν φυσικά τις ηλικές συνέπειες που θα είχε σε μας, τα λαϊκά στρώματα. κατάλαβε μεγάλη εμείς το χρώμα του καρότου, του καρότου το έχουμε ξεχάσει ήδη εκτός από αυτούς οι οποίοι το καλλιεργούν από μόνοι τους αλλά κυρία μου και κυρία μου προσώπατα τύπου Μπαλάφα αριστερές εποστάσεις τύπου Μπαλάφα όταν σου λένε ακούστε παρακαλώ δεν ήταν μόνο το σύνθημα καμία θυσία για το ευρώ είπε Μπαλάφας αλλά και το σύνθημα καμία αυταπάτη για τη Δραχμή και με αυτό το σύνθημα κερδίσαμε τις εκλογές ο, ο, ο Μπαλάφας με αυτά, αυτά με το σύνθημα καμία αυταπάτη για τη Δραχμή Αυτή κυρία μου και κυρία μου οι προαναφερόμενοι για να μην κάτσουμε να σταχειολογήσουμε στα όλη αυτή την μπορδολογία κουβέντιας να λένε αυτά 8 ώρες όλοι αυτοί λοιπόν σταχειολογούν είναι η επιτομή του Σιριζαίου είναι η επιτομή του προπάτορα κύρκου, αγαπητέ τρίφωνα. Είναι η επιτομή του χώρου, ο οποίος ξεκίνησε με την ονομασία Κουκουέ Εσωτερικού, συνέχισε ο, ο συνασπισμός, ξέρω εγώ τι έκαμε, και έφτασε στις μέρες μας με την τσιπλοκατάσταση να είναι κυβέρνηση, να ονομάζεται συνασπισμός, όπως το λένε, ριζοσπαστική αριστερά. Α, κατάλαβες, ριζοσπαστική αυτοί λοιπόν είναι ριζοσπάστες και αριστερή. Τώρα προσέξτε, το ότι είναι σπάστες είναι. Σπάστες όρχεων. Δεν αντέχονται άλλο. Καλώς το θέλω το Βασίλη. Καλημέρα μου λέει ο Βασίλης. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα συνέδρια του, ΣΥ, του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτοί που έκανε χθε εκεί. Του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη που είναι στα προσώπατα. Είδε ότι αυτοί οι τύποι δεν ξέρουν να κάνουν τίποτε άλλο στη ζωή του. Φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανένα για τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το 40% πόσο του ψήφισε. Το θέμα είναι ότι αυτό το 40% ξέρω εγώ πόσο του ψήφισε τρέχει από πίσω του. Δεν έχουμε δει το χρώμα τη παλάμη του 40%. Γι' αυτό συνεχίζουν και τα κάνουν αυτά. Έχω πει παλιότερα απ' αυτή την εκπομπή ότι το φατούρο στη συμβολή της κοινωνικής... Ε, Προστούδεν... Ε, Του κοινωνικού κοστατούδια, τώρα δεν μπορώ να βρω τη λέξη, την κατάλληλη φράση του κοινωνικού ισοζυγίου ήταν, να πούμε, μεγάλη προσφορά του φατούρου. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, αυτή πριν χρόνια τι φατούρο τρώγανε όταν ξεστομίζανε τέτοια πράγματα σε παρέαση και αλλού. Και βρήκανε εκεί, να πούμε, την ευτυχία τους ως κομματός σκυλός στο ΣΥΡΙΖΑ να λένε ό,τι τους γουστάρει να παρνιόνται για αριστερή και να γράφουν χιλιόμετρα αγώνων Κατάλαβες τώρα. αρχηγό. Τη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, πάμπαμπα, αντιπολίτευση. Ο Λαφαζάνη, ο Λαφαζάνοφ, μα είπε ότι το έκδοτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που το έπαλε για τον Σεπτέμβριο ο Αλέξη δεν θα είχε κανένα νόημα αφού θα έχει ψηφιστεί το μνημόνιο και για ποιο λόγο το να αποφασίσουν το συνέδριο τα μέλη. Έλα μου λέει, Λαφαζάνη, να μου Και δι, δι, δι, τι άλλο θα κάνατε το Σεπτέμβριο. <laughs> τι άλλο θα κάνατε. Όχι ο κοβεδιάς δεν είχε κάνει εβδομάδα, θα λέτε, θα λέτε, θα λέτε. Λοιπόν, θα μαζοχθείτε και μετά θα βγάλετε και τα ψηφίσματα και θα γίνει το... Τι μας είπε... Καλά δεν θα μίλαγε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ωραία, φαντάζεσαι, Βασίλη, τώρα, να είσαι Σιριζέος. Ρέ με τώρα. Άλλο να μείνει στη Σεριζέλα, να σε βάλω σε μια αίθουσα και να ανέβει στο βήμα να μιλήσει. Τέλο πάντων, μα είπε ότι θα υπογράψουμε το χειρότερο μνημόνιο απ' όλα. Πήραμε την εξουσία ω αντιμνημονιακή και γίναμε μνημονιακότεροι. Έλα, αρέσει η ζωή. Και γιατί δεν την αφήνει στην καρέκλα να πολεμά το σύστημα από μέσα. Παλαιό κόλπο του ευρωκομμουνισμού αυτό, ε! Παλαιό, παλαιότατο κόλπο. Θα το πολεμήσουμε το σύστημα από μέσα. Τα ίδια κάνανε και στην Ιταλία και γέννησαν έναν περίφημο Μπερλουσκόνη. Στην Ελλάδα, ε, εντάξει, ήτανε δεκανίκη μια ζωή. Δεν χρειάζονταν να γεννήσουν Ανδρέα Παπανδρέου, ήρθε έτοιμος αυτός. γέννησαν και έφτιαξαν μια τσιπροκατάσταση. Να και λοιπόν φάτινε. Εν μεταξύ αυτή η πάστα των αριστερών ήταν μια ζωή και γλίφτε, γλίφτ τώρα σου λέω. Και φαίνεται και τα λόγια τους. Δηλαδή, αν ακούσει το φίλι, όχι να ακούσει, ακούγοντας το φίλι να σου λέει ότι μυστικό πλάνο μπει σημαίνει πραξικόπημα. Ποιον γλύφιζε, ποιον γλύφι δηλαδή, εσένα τα λέπονε που ακόμα στην ωρά του ATM, στην ωρά του φαρμακείου, όχι φυσικά. Το Σόιμπλε γλύφει και την παρέα του, διότι ο Σόιμπλε και η παρέα του ευχαριστιόνται από αυτά. Κανένας άλλος αγαπητέ μου και αγαπητή μου. Με τη σουργιάδα σκουρλέτη, μιλάμε για 4 τόνου αριστερό. Μιλάμε για πατριώτη, δηλαδή που ξεχυλίζει η πατριώτη, του φτάνει απέναντι να πούμε μέχρι το αισκύσει εκεί. Ξέραμε, είπε ο Σκουρλέτη, ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε τη 13η σύνταξη στου χαμηλοσυνταξιούχου. Προσέξτε. Προσέξτε. Το ξέραμε, είπε. Και ακούστε και την απίστευτη ατάκα του υποτιθέμενου αριστερού και Υπουργού αυτή τη στιγμή της λεγόμενης αριστερά για να υποστηρίξει το μνημόνιο, ακούστε. Απέναντι στη διεθνοποίηση των παραγωγικών σχέσεων που έχει πετύχει ο νεοφιλευθερι... νεοφιλελευθερισμός διεθνοποιη... διεθνοποιημένη πρέπει να είναι και η απάντηση της αριστερά. Ακούτε τώρα, ακούτε, ακούτε κουβέντες τώρα. Αυτά δηλαδή μιλάμε ότι σε χίλια χρόνια θα είναι τσιτάτα επαναστατών τα οποία θα αλλάξουν και το... Το, το, το, το σύμπερμα, πώς το λένε, εκεί της Ανδρομέδας. Γιατί εκεί θα έχουν φτάσει οι άνθρωποι τότε. Ακούτε, ακούτε ρή, προσέξτε, είμαστε ελάχιστοι και τους ανεχόμαστε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε δια, διαφορετικά. φέραμε και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες Ναι Ο μπαμπάς της, ε, του παπά Επικέθηκε στη μαμά της Κωνσταντοπούλου Ναι σου λέω Δεν ξέρω εσείς πιτσιρίκια Αν λέγατε ξέρω εγώ θα φέρω το θείο μου τον αεροπόρο Εδώ μπήκαν στη μάχη και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες Ναι σου λέω όπως το ακούς Μιλάμε για τέτοια σου γελιάδα Αγαπητέ μου και αγαπητή μου Και ενώ είπαμε συμβαίνουν όλα αυτά το κουαρτέτο όπως το λέμε τώρα, τώρα δεν το λέμε τρόικα το λέμε κουαρτέτο και τεχνικό κλιμάκιο ξεκίνησαν τα όργανα και πιέζει για μέτρα άμεσα πιέζει για να τελειώνουν άμεση κατάργηση φοροαπαλλαγών για τους αγρότες άμεση κατάργηση της έκπτωσης του αγροτικού πετρελαίου προσέξτε 75% προκαταβολή φόρου για τους επαγγελματίες για το 2015 ενώ η προκαταβολή από το 2016 θα είναι 100% αυτά είναι η πραγματικότητα που ζητάνε τώρα τα αφεντικά έτσι κατάργηση του φόρου επιπλέον 8% για 200% για 230, 230 Έλληνες με ναι, για Έλληνες που έχουν εισοδήματα πάνω από 500.000 ευρώ γιατί να πληρώνουν περισσότερα καταλαβαίνεις λοιπόν αύξηση στο 6% για όσους έχουν εισοδήματα 50.000 το χρόνο αυτά ζητάει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η Τρόικα ή το κουαρτέτο το λέει ο Αλέξης και η παρέα του ε, και εκείνο το οποίο έχει Ουσία και σημασία είναι ότι αυτοί επί οχτάωρο αμόλαγαν παρούφες και παρόλες και παπαριές και φυσικά τα εξαφτιλισμένα μέσα μαζικής εξατλίωσης δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να παίζουν το παιχνίδι των εντεταλμένων κυβερνητών στην Ελλάδα. Μέσα στον Αύγουστο τέλωσε πρόορα συντάξει. Το θα κοπεί άμεσα. Αυτά θέλουν οι θεσμοί τη αριστεράς. Αυτά θέλουν οι τετροάικες, τα κουαρτέτα, τα τεχνικά κλιμάκια, όπως τα λέει ο Τσιπρούλης και η παρέα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα άλλα όλα είναι η εικονική πραγματικότητα στην οποία... Ζούνε από την εποχή της ίδρυσής τους, από την εποχή του, που τον γουστάρει πολύ ο φίλος μου του προπάτορα Κύρκου, μέχρι σήμερα. Βέβαια, από την εποχή του προπάτορα Κύρκου, ξέρεις η βόλεψη, δεν είναι σήμερα, διανύοντας όλη αυτή τη χρονική περίοδο, πέσανε στη Μαρμήτα χοντρά σου, λέω τώρα. Μιλάμε για χοντρές καταστάσεις, για Μαρμήτα δηλαδή, που οι και άλλα τα ξέρουν. η κυβέρνηση επειδή είναι πανέξυπνα παιδιά ρε παιδί μου. κατάλαβες, προτείνει το κόλπο σύμφωνα με το οποίο θα κρατήσει ε, τα πάγια αλλά και το management. Προσέξτε. Ε, α, όχι με συγχωρείτε θα κρατήσει τα πάγια η κυβέρνηση αλλά το management θα το πάρουν οι ιδιώτε. Ναι, ποιο να το πάρει. Κανένα κολλητό του λαφαζάνι εκεί δεν καταλαβαίνει θα βάζει αυτό το management. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου. Αυτό σημαίνει ότι και δεν έχεις δημόσια αγαθά, αλλά θα τα πληρώνεις σε δύο, όχι σε έναν προμηθευτή. Ένα για τα πάγια και ένα για το προϊόν. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, θα κρατήσει τα πάγια ο Τσίπρας. Ναι, ο Τσίπρας και παρέα του. Θέλω, γιατί τι μυαλά είναι αυτά, ρε, πούς ήμουν. Αλλά μην ανησυχείς, μεγάλε. Δεν ξέρω, δεν χρειάζεται καρκαγιέρα εδώ. Ο Στρατούλης, αυτή η μορφή των αγόρων και της αριστεράς, δήλωσε μπροστά στις κάμερες. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην πάμε στο τρίτο μνημόνιο. Ο Στρατούλης. και ξερό ψωμίρε. Τι έχει καταπιεί αυτός ο τόπος, κυρία μου και γυρία μου. Τι γελίους τύπους έχει ανεχθεί αυτός ο λαός. Κι όμω κυρία μου και κυρία μου, οι γελιοδέστεροι των γελιοδέστερων αυτή τη στιγμή τον κυβερνάνε και δεν βγάζει εκεί Και μια χαρά προσαρμόζεται σε ό,τι υπογράφει και σε ό,τι του λέει ότι είναι πατριωτικό ο αριστεροτσιπρούλης, ο αριστεροστρατούλης, όλοι σε όλη είναι αυτοί. Και οι παραγάτους... Προσέξτε τώρα. Προσέξτε γιατί τα κοράκια, τα παγκόσμια κολλάκια, αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι, αυτοί που του λένε, ξέρω εγώ, του λένε παγκόσμιε αγοράε και κάπω έτσι του δίνουν διάφορα ονόματα, γιατί εμπιστεύονται την ΕΕ και κάνουν τα οικονομικά του κόλπα και παιχνίδια, διότι πολύ απλά η Ελλάδα έμεινε στο ευρώ και μετά από τέσσερα χρόνια ο δείχτη οικονομική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη εκτινάχτηκε. Και ποιο. Του έδωσε το τελικό ok Μα φυσικά ο αριστερός Αλέξης Και η παρέα του Ο αριστερός Αλέξης κυρία μου και κυρία μου Έσωσε το κεφάλαιο Διότι χωρί κεφάλαιο θα πίνεγες Όπως σου είπε και ο Μάρδας Θα πήγαινε σε σαφά στο εστιατόριο Και θα είχε στα λεφτά σε σακουλίτσα Κατάλαβες μεγάλε Ο Μάρδας Ο Μάρδας ο, Οι εμπληματίες όλοι Πρωτοπαλίκαρα των αθνοπροδοτών αυτή τη στιγμή ακόμη συνεχίζουν να κυβερνάνε σε κυβερνητικέ θέσεις και σε σκιάζουνε κιόλα. Ο μάρδα λοιπόν. Σώθηκε το κεφάλαιο. Μην ανησυχείς. Σάξ γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Προσέξτε τώρα. Λέμε τώρα να είχαμε με ειδήσει α πούμε ότι έκανε τόση παραγωγή εκεί στην ημαφία το Βερίκοκοκο ξέρω εγώ το κεράσι και έκανε εξαγωγές και είναι μια χαρά τα πράγματα. Να μιλάμε α πούμε για του δικού μα εδώ για τη Βέρεια, για την Κουζάνη για, τη... για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για Σόιμπλε, Μόιμπλε, Μέρκελ και Goldman γκολτμα, Sachs. Τι μα είπε λοιπόν η Goldman Sachs. Προσέξτε. Χαμηλότερα και από τα επίπεδα του 2 η πραγματική οικονομία στην Ελλάδα. Είναι χαμηλότερα τα επίπεδα. Εξαιτίας του συντελεστή φορολόγησης για τους επιχειρηματίες τους 29% και τις προκαταβολή φόρου του 100%. 100% εκεί οφείλεται δηλαδή και στα capital controls, controls που θα, θα, θα διαρκέσουν μήνε Τι θα κάνουν οι ελληνικές εταιρείε λοιπόν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαγμένος οικονομολόγος για να καταλάβεις, για να, για να προβλέψεις ότι πνίγεις την εταιρεία, πνίγεις τον ιδιωτικό τομέα με αυτές τις ιστορίες. Αυτά μας τα λέει και επίσημα η Goldman Sachs. Ε, άμα μας τα λέει η Goldman Sachs, ε, μεγάλη, εξέρω, εγώ, για να ξέρω, εγώ, και θα την κομπανίσουν, το λέγαμε και προχθές, το λέγαμε και την παραπροχθές, θα φύγουν οι εταιρείες. Πιθανή προορισμή, καταλαβαίνει, εκεί που είναι κάπου σταθερή η κατάσταση και φθηνά τα πράγματα, Βουλγαρία, Ρωμανία, Μάλτα, Κύπρο κλπ. Αυτό λοιπόν ακριβώ ήθελα να πετύχουν τόσο τα αυθεντικά των αριστερών εδώ εντόπιων υπάρχουν, κυβερνητών, όσο και οι ίδιοι, οι υποτακτικοί αριστεροί εδώ, διότι okay, αγαπητέ μου, ένας αριστερός ενδιαφέρεται καταρχάς για το λαό και μετά για το Σόιμπλε. Ε, τι λέω κι εγώ τώρα, άτι, θε, λέω λέω λέω, λέω, λέω, λέω, να πω κι εγώ κάτι, να πω. Λέω. Για τον Αλεξιάδη και τον Εφοριακό σας έχουν ματαπεί για τον Βαθύ Πασόκο. Λοιπόν, αυτό είναι προσώπατο δηλαδή το οποίο χρήζει μεγάλη προσοχή διότι αυτό θα κάνει και πραγματικά εγκλήματα. Θα τα διαπιστώσετε ω ομού στην την αγορά. Αυτό το προσώπατο λοιπόν το οποίο μετακυλεί τι ευθύνε όλων των άχρηστων που κυβερνήσαν την Ελλάδα και των λαμογιών στον απλό πολίτη αυτή τη στιγμή ξαμολώντα του γερμανοτσολιάδε εφοριακού στην αγορά εκτό από υπουργό προσέξτε με. Έγινε και υπερυπουργός πόλησης τη δημόσια γης της χώρας αλλά και υπεύθυνο 13 γενικών διευθύσεων. Προσέξτε, από ΖΔΟΕ μέχρι Γενική Γραμματεία Τυροδημάτων όλα μα όλα τα ελέγχει του βαθύ Πασόκ που λέγεται Αλεξιάδης. Αυτό το προσώπατο λοιπόν που εξεφτήλα τους θα το επαναλάβω όχι για τελευταία φορά είναι τόσο μα τόσο Μεγάλοι, είναι τόσο μα τόσο χέστηδες τέτοιοι οι οποίοι δεν μπορούν να αναλάβουν καμία ευθύνη ως όντα ω άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που πολύ απλά μετακύλησαν την ευθύνη της λαμογιάστους στον απλό πολίτη εκβιάζοντάς τον ότι θα ξαμολύσει όξο όλα αυτά τα αθήρματα του γερμανοτζολιάδες οι οποίοι αυτή τη στιγμή από το γερμανικό κράτος Λειτουργούν ως για να υποδολωθεί και η τελευταία μίλια στην Ελλάδα. Τώρα, την ώρα που αυτοί κουβέντιαζαν χθε και θα κουβεντιάζουν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα, το τι γίνεται στα νοσοκομεία, ειλικρινά δηλαδή, καλύτερα να μην το ξέρετε, αυτό σημαίνει τι, ότι δεν θα έχετε την ανάγκη να χτυπήσετε την πόρτα ενό νοσοκομείου, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτέ τι εποχέ. Προσέξτε τώρα. Στο κρατικό εκεί αναβλήθηκε χειρουργείο για τρίτη φορά. Προσέξτε, σα παρακαλώ, για καρκίνο αγκυφάλου λόγω έλλειψη μονάδα εντατική θεραπεία. Άκουσε κανέναν παπαρολόγο χθε να αναφέρει τίποτα για αυτά τα πράγματα. Μέσα στις παπαρολογίες 8 ώρες αγαπητέ μου, ξεφόρνιζαν, οι γιατροί είναι έξαλλοι και δημοσιοποιούν στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή φοβερά στοιχεία. Μας λένε οι γιατροί του κρατικού. Έχουμε 200 κλίνες μονάδες εντυπτικής θεραπείας και δεν μπορούν να δεχτούν σοβαρά περιστατικά γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουμε σε τα ταλάμους ασθενείς με αναπνευστήρες μετά από βαριά χειρουργία. Καταλαβαίνεις αγαπητέ μου. Αλλά άμα είναι να προσλάβουν ας πούμε καμία διακοσαριά στη σπορ, καταλαβαίνεις να του προσλάβουν χθε. γιατί τα κομματόσχυλα. Πού είναι τώρα να πούμε ε, για νοσοκόμες. Αν είναι διευθυντάδες αυτοί όλοι, αυτοί όλοι είναι ξέρω εγώ, με αεροσχήμονες. Αυτά συμβαίνουν για τρίτη φορά αναβλήθηκε για καρκίνο, εντεφόρο, χειρουργείο. Γιατί δεν έχουμε μονάδα εντετικής θεραπείας. Ορίονται οι γιατροί. Καταλαβα... Αυτά είναι, καταλαβαίνουμε δηλαδή, το, το, το, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Όχι φυσικά. Το τι γίνεται στην Ευρώπη το δείχνουν εξαίρεση από όξω από Βέβαια θα του πνίξουμε κι αυτού, αλλά το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνουν α πούμε οι Γάλλοι αγρότε, τα λέγαμε προχθέ, εναντίον αυτού του ναζιστικού μορφώματο που αποκαλείται Ενωμένη Ευρώπη, και τώρα συνασπίστηκαν και με του βέλγου αγρότε και κτηνοτρόφου και ξεκίνησαν μεγάλε κινητοποιήσει για τι χαμηλέ τιμέ στα προϊόντα εξαιτία των κυρώσεων τη ΕΕ προ τη Ρωσία. Έχουν κλείσει εθνικέ οδού, μπλόκαραν εισόδου μεγάλων σούπερ μάρκετ, έριξαν κοπριέ στο περίφημο Λίμπλ που εισάγουν προϊόντα με σκοτωμένε τιμέ και αυτή τη στιγμή ενώ αυτοί κάνουν αυτά, στην Ελλάδα κάνουν ρεπουρτάζ για το πόσο καλή εταιρεία, πόσο καλό είναι το Λίμπλ και πόσο σε σκέφτεται και πόσο έχει απορροφήσει το ΦΠΑ και θα φάσει φτηνό κρέα στα λέπορέ μου. Α, ε, βέβαια, δέν τα... Δεν τα... Δε, δεν δε. θα δείξουμε τώρα τον Αλέξη να χουρνάει τα χεράκια του στο, Στην Κεντρική Επιθροπή. Ε, δεν τα πολύ δείχνουμε. Αυτό τα περνάμε τάκα-τάκα, δεν ξέρω, μεσηλίδες, έτσι. Εν τω μεταξύ, οι ταλέποροι Έλληνες λιώνουν από τον κάψουνα και όσο ρεύμα δεν κάει τους τελευταίους 7 μήνε στην Ελλάδα, για ηλεκτρικό ρεύμα μιλάμε, όχι για αριστερό νεόμα. Κάει και σε δέκα μέρες. αμά, μα, λόρε, καταλαβαίνεις τώρα τι λογαριασμοί θα έρθουν. Ε, βάλε και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Γεια σου, ωραία, Λαφαζάνι. Ε, άρε, πιάζες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Και είπες, τι είναι αυτά, ωραία, ο λαός υποφέρει. Α, λαφαζάνι, τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρειώσεις. Πώς επέτρεψες εσύ, ένας αριστερός της αριστερής πλατφόρμας, αντουμνημονιακός, επί της υπουργείας σου, έστω να ενημερώσεις τον κοσμά και τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρειώσεις. Όχι με τις καταργήσεις. Αστράφτη το σπαθί του αφαζάνι σαν τη φωτιά Έλα όλοι μαζί από το σπίτι σαν φωτιά Αυτά είναι κυρία μου και κυρία μου Με αυτή να κάνουμε Με αυτού δεν πορευόμαστε χρόνια Με όλα αυτά τα τσίρκουλα δεν πορευόμαστε χρόνια Ξέχασε πολυζωγόπουλου, γιανόπουλου, πρωτοπαπάδε, μπίστηδε Αυτού του ξέχασαν δουλάκιδε, λαμπανάκιδε Τώρα λοιπόν πήραν σιγά μετά του βαγγέλε σαν παραβενιζελού κουρέλιδες, πήραν σειρά και ώρα να πούμε λαφαζάνιδες, κουρλέτιδες αϊμπέλη βαράτε βιωλιτζίδες Ο το ξέρει ξέρετε όλοι τον αλβανοποιτό Ράμα και μας, μας έσκιαξε μας το ράμαστο, το θαλάσσιο ευρικόπεδο λέει που θέλει η Ελλάδα να βγάλει πετρέλαιο στο Ιόνιο ανήκει στην Αλμανία θα προσφύγουμε σε τρίτου θα πάει σε τρίτους ώραμας αν η ελληνική κυβέρνηση δεν υπογράψει συμφωνία για την ΑΟΣΕ. Ποιοι είναι οι τρίτοι, τους ξέρετε ρε παιδιά. Τους ξέρετε ρε παιδιά. Έλα, χάρη, είπα και εγώ δεν θα μπει μπουντεμόρικα σήμερα να πούμε. Χάθηκαν, μου λέει ο Χάρη, τα καλσόν και τα μαλλιά από την αγορά. Τα πήραν όλα οι λουφαζάνιδε. Έχουν σκίσει και 300.000 ω τώρα. Και τι, που είσαι ακόμα. Περίμενα σου λέω, και με την καινούργια την πολίτευση θα φοράνε ε, σου λέω, το σπαθί θα τα σκίζουν, αυτό που θα σηκώσει ο, ο Λαφαζάνης για να στράψει η επανάσταση. Ε, Πώς είπαμε, για πάμε άλλη μια φορά, να το σπαθί του Λαφαζάνης σαν τη φωτιά. Ε, πάμε απ' το σπίτι όλοι μαζί, σαν φωτιόνα, αγκαλά. Μόλι έχουμε μιλήσει άπειρε φορέ γι' αυτόν πρόκειται για μια αριστερή περίπτωση βαριά μορφή. Μιλάμε για τόσο αριστερό που μεγάλε δεν γέρνουν. Άλλο ακουμπάει κάτω δηλαδή στο έδαφο. Προσέξτε τώρα, εσεί αντιμαχθέτε για το νέο ανάγχωμα τη αριστερά. Ε, ο ο Παπαδημούλη έδωσε το ποσοστό των εκλογών που έρχονται προσέξτε, και, τον, και του νέου συνασπισμού τη αριστερά που στείνεται. Ευρώ ή δραχμή, κόμμα του 40% ή του 4%, Τσίπρας ή λαφαζάνη. Εσείς τι λέτε τώρα για όλα αυτά. Τι μας είπε λοιπόν ο αριστερός. Ε, τι θέλουμε λοιπόν, κόμμα του 40% ή του 4%. Θέλουμε τσίπρα ή λαφαζάνη. Μας είπε ο, ο Παπαδημούλης και φυσικά είναι υπέρ του Τσίπρα ποιο θα ήτανε Φελεί. διότι ο Παπαδημούλης αυτά όλα τα ανακοινούν επίσημα παίζοντα το πουλάκι του είπαμε δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπο σήμερα που να μην παίζει το πουλάκι του το Twitter μιλάμε μην πιάνε από μια κουβέντα. οπότε λοιπόν μεγάλε τους έσκιαξε και τους και τους τσιριζέως να πούμε ο Παπαδημούλης και τους είπε είμαστε ακόμα να πούμε το 40% τι θέλετε να πάμε στο 4% με λίγη κοροϊδία ακόμα θα πάμε στο 54% Θα σκήσουμε και τον παππούκανα Μανουέα που το 74% είχε πάρει όσο είχε πάρει 53% τόσο 54% Θα μια έδειση αυτή τη στιγμή στους ε, Πανοράμπους, στους Πατριώτες Καμένους αλλά και στους Πατριώτες Τσίπριδες. Για την G2G της ε, Ελλάδας, government to government ε, συμφωνίες, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει λοιπόν ε, για το ότι δεν πετάει μοίγα στην Ελλάδα αν δεν, δεν ενημερωθεί ο αντίστοιχος του... Ισραήλ αλλά επειδή θα συναντηθεί τόσο λίγο με τον Ιτανιάχου ο αριστερός Τσίπρας και ο πατριώτης Καμένος που υπέγραψε, υπέγραψε τις πράξεις να μπαίνει ο, Ισ, ο Ισραηλινός στρατός όποτε θέλει στην Ελλάδα τους αφιερώνουμε λοιπόν τα κατορθώματα των συμμάχων των αφεντικών τους να λέμε έτσι 18, ε, συγγνώμη, 18 μηνών Παιδάκι, 18 μηνών ψυχούρα το έκαψαν ζωντανό οι Εβραίοι στο σπίτι του στην Παλαιστίνη οι Εβραίοι λοιπόν κατάλαβες λέμε τώρα έξτρεμιστεύες έβαλαν φωτιά τραυματίστηκαν τρεις λοιπόν και το 18 μηνών Αγγελουδάκι κάει και ζωντανό γιατί Αυτά κάνουν λοιπόν τα φιλαράκια του Τσίπρα και του Καμένου. Εδάλαβες. Αγουστάρω Μπλούμπερτ σήμερα. Σήμερα αγουστάρω ο Μπλούμπερτ. Ο σημερινός τίτλος του Μπλούμπερτ πραγματικά αντικατοπτρίζει με δυο λόγια την απόλυτη αλήθεια. Μα την απόλυτη αλήθεια. Λοιπόν, τι μα είπε να πούμε, η Τρόικα έχει έναν νέον εφαρμοστή, το λέει και στα αγγλικά, τον Αλέξη τσίπρα. Ο Τσίπρας αγκαλιάζει την Τρόικα ενώ το κόμμα του εξεγείρεται, οχι το κόμμα του. Μπλομπερικ εδώ θα διαφωνήσουμε. Η <ΣΣΣΣ> δι δι αντιπολίτευση που θέλουν να δημιουργήσουν. Αλλά όμως αυτό που λέει αυτός ο πραγματικός, ο εφαρμοστής, ο Τσίπρας, όπως έλεγε πρώτος του, ο, ο ενώ ενός ποίημα ήταν αυτό, ο Ρίτσος νομίζω Έλα σπάνω, εδώ έχουμε λοιπόν τον αριστερό εφαρμοστή, Τσίπρας, εφαρμογή αλουμινίου, εφαρμογή μνημονίου, εφαρμογή τα πάντα. Αλλάζουμε ονόματα. σα κάνουμε τη ζωή παράδεισο, παράδεισο λοιπόν και αναλύει τον Bloomberg. λοιπόν μας αναλύει και τον Bloomberg πως για άλλο, έκανε στροφή ο, ο αριστερός Αλέξης uh, και ότι πια είναι κανονικό όργανο των uh, δανειστών, των συμμάχων δηλαδή και όλα αυτά τα πράγματα και ότι τα αφεντικά της Ευρώπης δεν έχουν να φοβούνται τίποτε διότι ο Τσέπρας είναι με το μέρος τους και τον ακολουθεί και ο ελληνικός λαός Γεια σου ρε Ελληνικέλα, έρεπελε ε, μωρά Γεια σου Ελληνικέλα, ε. Τον Αλεξιάδη τον βάλαμε και υπεύθυνο για τον ΤΑΙΠΕΔ και για τον ΤΙΚΟ. Γεια σας, ρε Αλεξιάδη, ρε. Το βγήκε το καινούργιο φεκ. το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, μεγάλο. Θα μου πεις ποτέ έφυγε, ποτέ. Το δεκανίκη του έβαλε μπροστά και αυτό συνεχίζει. Πό, πό, ένα χαμό, κυρία μου και κύριε μου. Σα έλεγα λοιπόν ότι ξεφτίνα, δεν σταματάει στα μωμούκια της πολιτικής πάει και ε, ε, στους μπαμπάδες. Ή λοιπόν ο μπαμπάς του παπά του υπουργού επικρατίας ο κύριος Στέλιος ο κύριος σχόλιο, το οποίο η πρόεδρος Ζωήτσα, το θεώρησε προσβλητικό. Λοιπόν. Λοιπόν. λοιπόν, και μίλησε για τη μαμά της η οποία είναι στην... στο ΣΟΡΟΟΥ. Ναι, την πρόσβαλε και έγινε ο κριτσπέντελος μεγάλος; Γιατί ο μπαμπάς, προσέξω, είναι και ο κυρίος Παπάς, ο Στόλιος, ε, Σεριζέος. Τι θα ήταν και αυτός, στο κορμπέτι χρόνια μεγάλε, στη, Μασόξα, στη Μασόχαψα χρόνια. Πολλά χρόνια τώρα, σου λέω. Και μπήκε στο παιγνίδι λοιπόν και η μαμά και Κωνσταντοπούλου, μπαμπάς παπά. Μπήκανε στο παιχνίδι λοιπόν και μακελεύονται για το ε, μετατική εκεί, για τη ΜΕΘ. Στην Ίκκέα δεν ενδιαφέρεται κανένας. <Τι> δεν ενδιαφέρνει. Έχουν τσίπα αυτοί να πω και προσβάλλονται κιόλας. <Τι> Χαρακείδη θα έπρεπε να έχουν κάνει, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, με αυτά που συμβαίνουν γύρω, αν είχανε ίχνος ανθρώπινη υπόσταση μέσα στους. Εντωμεταξύ, εντάξει, ο τροδρόμος που πήραν τα πανεπιστήμια για να γίνουν ιδιωτικά, τον γνωρίζετε από εξάπαντες και θα γίνουν στο τέλος. Ακόμα και τα δημόσια πανεπιστήμια. Προσέξτε, από τα 112 εκατομμύρια που έπρεπε να πάρουν για να συντηρηθούν, έχουν πάρει μόνο δύο. Δεν έχουν πληρώσει νερό, ρεύμα, συγκράμματα, τίποτα μιλάμε. Δεν, δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτε. Θα μου πεις ποιον νοιάζει η παιδεία στην Ελλάδα, κανέναν σου είπα εγώ ότι νοιάζει κανέναν. Και σου είπα εγώ ότι νοιάζει κανέναν. Μα κανέναν. Θα κάνουμε μια κεντρική επιτροπή και θα τα βρούμε, βρούμε όλα. Ποτάμε και ένα έκτακτο συνέδριο και το βρίσκουμε όλα, όλα με γάλα. Θυμώσαστε τον τώρα που είχε γίνει στην Αμφίπολη. Θυμόσαστε το συλλήθιος οι οποίοι έβαζαν κόμμα για να πάνε να δουν τα μπάζα στην Αμφίπολη και νιώθανε περήφανε λέει γιατί μπορεί να είναι κύριο μεγαθά Θυμόσαστε αυτό όλοι αυτοί σουγελέα Αυτοί όλοι τώρα είναι ψηφοφόροι έτσι Ε λοιπόν θυμόσαστε το κόλβο που έκανε ο Σαμαράς εκείνα πόμανε. Ε οι Αμφίπολοι εκεί ό,τι έργο κάναμε κινδυνεύει με κατάρρευση Γιατί γιατί δεν χρηματοδίδω το έργο Βάζκαμε την κοκακολά χωρίς να να το προστατέψεις το μνημείο κατάλαβες αυτή ε, έχω έλεγα παλιά αυτή είναι η πολιτική τι θέλεις να πουλήσεις τι θέλεις να αρπάξεις ως καλό λαμόγιο το απαξιώνεις το αφήνεις ξεφτιλίζεται χάνει την αξία του το ρημάζεις και μετά φέρνεις τον ιδιότη και το παίρνει για πάρτισος ή το ποσοστό σου φυσικά για να το σώσει μπορώ να σας πω άπειρα τέτοια παραδείγματα και από το κλεινό νάστη και από την περιοχή που ζω και από τη δική σας περιοχή μπορεί να μου στείλετε εσείς άπειρα παραδείγματα <Ρι> αυτή είναι παλαιά πασοκική μέθοδος <Ρι> το απαξιώνεις κάτι το αφήνεις ξεφτιλίζεται, ρημάζει και μετά πουλιάται μια καρά φιλέτο και εσύ παίρνεις ή συμμετέχει στο κόρπο στο έργο ή παίρνει εφάταξε να πω, με τη λαμμογιά σου και έχεις προσφέρει τις υπηρεσίες σου στην πατρίδα. Παλιά αυτή την ιστορία το έλεγαν και σδίτ. Τώρα το λένε χορηγία. Ναι, εντάλαβες. Τώρα το λένε χορηγία. Ναι, γιατί χρησιμοποιούν παραπαδί μου και θα σου πήρε, δεν μου ξέρεις αμέσως ο αγράμματος. Α και στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν οι χορηγοί έναν χορεγό θα πρέπει να στον βάλουμε εκεί που χρειάζεται αλλά δεν το σπάται. αυτά κυρία μου και κυριέ μου βιώνουμε να το φωνάξουμε με στεντόρια φωνή και με απόλυτη ξαφτύλα βιώνουμε του πάτο μέσα στα σκατά της ανθρώπινης υπόστασης και αυτοί θέλουν να λέγονται οι κυβερνήτες παίζουν το κυβερνήτη έχουν την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται ενδιαφέρονται για το κοινωνικό σύνολο έχουν την εντύπωση ότι κάτι κάνουν εγώ βέβαια δεν έχω την εντύπωση απλά θα σας αφιερώσω ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι και αν μ' αφήσει και ο ολογιστάρας λοιπόν εδώ μα βάλει ένα ωραίο τραγούδι να το ακούσουμε και αφού ακούσουμε το τραγούδι να να επιστρέψουμε να επιστρέψουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή Να με παρέα το τραγουδάκι για μην έχετε καμία αμφιβολία είναι ωραίο. Κάντε λίγο υπομονή. Θα σα αρέσει πάρα πολύ. Μη μου φιλαχώριεστε. Για να δούμε. Ούτε αυτό. Για να δούμε αυτό. Ε... Μάλιστα. Για να δούμε αυτό. Α, αυτό. Λοιπόν, α είναι να το. Είναι αφιερωμένο εξαιρετικά και επιστρέφουμε. Ο Σοφία Βέμπο και με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, άλλο ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε σήμερα πολλές πολλές ευχαριστήρες για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή για την τιμή να ακούτε αυτή την και ευχές πολλές από καρδίες να είσαστε πάντοτε πάντοτε πολύ πολύ καλά γεια σας και χαρά σας